Αυτέ τι ημέρε και χτε και σήμερα συζητείται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, ε, υποτίθεται για, την, ε, για τη σωτηρία τη ΔΕΗ, αλλά στην ουσία είναι για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και συνολικά των ο, πολιτών. Ε, η Γενόπ ΔΕΗ προκήρυξε απεργίε αντιδρώντας στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Οι εργαζόμενοι τη Ρόδου τη ΔΕΗ, αλλά και συνολικά το συνδικαστικό κίνημα, στηρίζει τι κινητοποίησει τη ΔΕΗ, παρά το γεγονό ότι η Γενόπ δείχνοντα μια μεγάλη κοινωνική ευαισθησία απέναντι στην περιοχή μας εξέρεσε από τις απεργιακές κινητοποίησεις το, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Εκφράζουμε λοιπόν τη συμπαράστασή μας συνολικά στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ όλες της χώρας που απεργούν αυτή τη, αυτές τις ημέρες και είμαστε δίπλα στα σωματεία μας με οποιοδήποτε τρόπο να, να τους στηρίξουμε. Είναι μια ανάγκη που πρέπει να την δουν και οι υπόλοιποι πολίτε. Ξέρετε ότι προβλέπει διάφορα θέματα όπω είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων, δηλαδή όσοι προσλαμβάνονται από εδώ και πέρα στη ΔΕΗ δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με του παλιού εργαζόμενου, ε, καταργούνται διατάξει που ισχύουν από τι συλλογικέ του συμβάσει όπω είναι το μειωμένο τιμολόγιο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, το οποίο είναι ένα απόλυτα δίκαιο μια απόλυτα δίκαιη η κατάκτηση των εργαζομένων και προήλθε από συλλογική σύμβαση εργασία. Ξέρετε ότι καταργούνται οι λιγνητικέ μονάδε στην υπόλοιπη χώρα με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ μεγάλη επιβάρηση αύριο τη τιμή του ρεύματο και στην περιοχή μα θα το ενιώσουμε πάρα πολύ έντονα ε, όταν ε, οι τιμέ του ρεύματο αυξηθούν. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι για όλα αυτά εμεί στηρίζουμε του εργαζόμενου και επενούμε την Γενόπεδη γιατί εξαίρεσε την περιοχή μα λόγω τη καλή καθογερία που υπήρξε.